Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Ψάξτε αλλού για συνένοχους στο έγκλημα. Ε, δεν χρειάζεται να ψάξουν και αλλού, τους βρήκανε τους συνένοχους, κανονικά εκεί που ήθελα αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, Όταν τότε οι Ευρωπαίοι ζητούσαν και την υπογραφή του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευσης και μελλοντικού πρωθυπουργού στα τότε μνημόνια. Και σωστά ο Λέξη Τσίπρα είχε πει: Όχι, δεν υπογράφουμε τα μνημόνια του Σαμαρά. Ήθελε το δικό του ο άνθρωπος, έφερε το δικό του, μην και καλύτερο. Κάτι τέτοιο τώρα ζητάνε και από τον Κυριάκο. Και ο Κυριάκο λέει: Όχι, εγώ δεν θα υπογράψω του Τσίπρα τα μνημόνια, θα φέρω τα δικά μου. Πολύ σωστά ο καθένα θέλει το δικό του. Δεν βάζει την υπογραφή σε ξένα μνημόνια γιατί υπάρχει υπερήφημη ρίση να προσέχεις που βάζεις την υπογραφή σου παρόλα αυτά οι ξένοι δεν έχουν πρόβλημα μπορεί να μην υπογράφουν οι αρχηγοί τη εξωματικής αντιπολίτευσης υπογράφουν οι πρωθυπουργοί και αυτό του είναι υπέρ αρκετό. Θέλω να πω κύριε και κύριοι συνάδελφοι σε σχέση με αυτό που προανήγγειλε ο πρόεδρος του Πασό ίσως και αυτό ενδεχομένως να το έχει διτήσει μετεπιτάσεως από τους εταίρους μας να ζητηθεί η υπογραφή για την επόμενη δόση από την αξιωματική αντιπολίτευση να σας δηλώσω κατηγορηματικά ότι ζητάνε υπογραφές σε αυτούς που τους έχουν στο χέρι ότι θα υπογράψουν. Ζητάνε υπογραφές σε αυτούς που τους έχουν στο χέρι ότι θα υπογράψουν. Εμείς δεν ήμασταν ούτε στις λίστας Χριστοφοράκου, ούτε στις λίστες της Ζήμες, ούτε στις λίστες Λαγκάν για να υπογράφουμε εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αν και δεν ήμασταν σε όλα αυτά υπογράψαμε εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού το δικό μας το καθαρό το τρίτο και καλύτερο μπορεί και το τέταρτο αν τα θέλει η μοίρα ο Θεός, ο Ντάισεμπλουμ που λέει για τις γυναίκες και τα ποτά ο Σόιμπλε, ο καινούριο ο Σούλτ γιατί έχουμε να αποθέσει όλες τις ελπίδες στον καινούριο κανείς δεν ξέρει ό,τι είναι νάρθι. Θα το υποδεχθούμε όταν έρθει με τόσο σωστό τρόπο όπω ξέρουμε να υποδεχόμαστε εμεί εδώ τα μνημόνια στα έργα. Γιατί στα λόγια ποτέ δεν τα θέλουμε, ποτέ δεν τα υποδεχόμαστε ούτε οι κυβερνήσει ούτε ο λαό. Το ερώτημα είναι σε υπεύθυνο τη νυν, τη τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση. Θα εφαρμόσετε τα, τη συμφωνία που θα υπογράψει ο Αλέξη Τσίπρας, Το ερώτημα τέθηκε σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά στον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν και... είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 να ισχυριστούμε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα φάμε όλοι μετά με χρυσά κουτάλια θα, θα, θα ξεπεράσουμε με ένα τρόπο μαγικό την κρίση Α, δεν ας... έχουμε μια μαγική γομολάστιχα για να διαγράψουμε ε, τα, τα προβλήματα και τις συμφωνίες της, της χώρας Δεν γίνεται περί αυτούς Την επόμενη απάντησα Ω, δεν Την απάντησα, επόμενη το... μέρα λέω Ότι δεν έχουμε κάποια μαγική γομολάστιχα <συσίλωση> Να διαγράψουμε Ωραία. τις συμφωνίες της χώρας <συσίλωση> Εκείνο το οποίο υποσχόμαστε Είναι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική κυβέρνηση Ένα δικό μας μεταρρυθμιστικό πακέτο <συσίλωση> Με το οποίο η χώρα θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη <συσίλωση> Αυτή η τελευταία η μαγική φωνή και τα μαγικά τα όσα λέει βεβαίως είναι η Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο προηγούμενος ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίο δεν έχει βρει τη γομολάστιχα, αλλιώς θα τα έσβηνε μαγικά. Επειδή δεν μπορεί να τα σβήσει μαγικά θα εφαρμόσει όλα αυτά που κατηγορούν τώρα, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι και ο Αλέξη Τσίπρας κατηγορούσε κάργα του ο Σαμαρά και τα μνημόνια του. Παρ' όλα αυτά δεν κατήργησε τίποτα από αυτά. Πάνω σε αυτά τα ωραία έκτισε και έφερε τα δικά του μνημόνια εκτό από το Χατζηδάκι, ο οποίο αναγκαστικά λόγω ότι δεν έχει βρει τη σωστή γομολάστιχα, θα εφαρμόσει τη συμφωνία που θα φέρει ο Αλέξη Τσίπρας αν και θα την καταψηφίσει στη Βουλή. Πιο φανατικό, μέσα σε ένα λάθο που έκανε αρχικά, που το διόρθωσε μετά, αλλά δεν έχει καμία σημασία η διόρθωση, φάνηκε ο Μιλτιάδη Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θέλουν Σόνι και καλά να πούμε Ότι ξέρετε Θα πρέπει η κυβέρνηση να υποκείψει κάθε παράλογη απέτηση Άλλωστε και σε πολλά από αυτά τα οποία θέτει μονότανα η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο Από τα εργασιακά Παραδείγματος χάρη συλλογικέ συμβάσει συμβάσεις Τις ομαδικές απολύσεις Εμεί δεν είμαστε μαζί με την κυβέρνηση Εμεί δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Μοις δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Μοις δεν είμαστε, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Ωραία το λέει. Μετά είπε ότι δεν είμαστε μαζί ακριβώ σε όλα, αλλά είμαστε στα βασικά, δηλαδή στι μεταρρυθμίσει, τι περίφημε που λέει η Αυλονίτου ότι είναι η σούπερ κυβέρνηση που τα έχει κάνει τόσο καλά όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Ο Μιλτιάτζη Βαρβησιώτη το είπε αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι το λέει ο Βαρβησιώτη, το θέμα δεν είναι ότι ο Χατζηδάκη λέει θα εφαρμόσουμε αναγκαστικά και δεν έχουμε βρει τη σωστή γομολάστιχα. Το θέμα είναι ότι όντω είναι μαζί, λένε και τα ίδια.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 Έχει κάνει τι περισσότερε μεταρρυθμίσει επιτυχώ που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Να τα ακούσουμε αρκετέ φορέ αυτό από την Ελένη Αυλονίτου. Γιατί πρέπει να εμπεδοθεί. Και ο λαό θέλει να ακούει συνεχώ τα ίδια για να του μείνουν τα μισά. Είναι μια παλιά έτσι, κινέζικη παροιμία η οποία έχει μια ιδιαίτερη εφαρμογή σε αυτόν εδώ τον κινέζικο τόπο. Ο Κυριάκο και ο Αλέξη Τσίπρας λένε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο ότι ο λαό έχει ανάγκη να μαθαίνει την αλήθεια τρολιά, το λες, φάρσα της ιστορίας, φάρσα και των δύο το θέμα είναι ότι συνέπεσαν σε αυτό αλλά συμπίπτουν και σε κάτι άλλο προσπαθούν να πω τη φράση ελληνίδες Έλληνε, αλλά αλλάζουν λίγο τα γέννη. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας αλλά και για τους ελληνίδες και τις Έλληνε. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες <Και Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες Τους Ελληνίδες και τις Έλληνες Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις Έτσι, επιτυχώς που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση Η Ελένη Ευλωνίτου. τόσο αγαπημένη, θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο Δεν είναι δικό της αυτό Επικαλείται το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Για να το φέρει στο πάνελο που βρισκόταν ω ατράνταχτο επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι πρώτη στις μεταρρυθμίσεις. Είναι αναξιόπιστος λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ ακούω τον Υφυπουργό Οικονομικών της, της Γερμανίας τον κύριο Σπάν ο οποίος λέει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες ε, μεταρρυθμίσεις επιτυχώ, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. <Τι> μεταρρυθμίσεις έτσι επιτυχώς που δεν έχει καλή καμία άλλη κυβέρνηση Το λέει η Ελένη Αυλονίτου την ίδια μέρα που λέει αυτό η Ελένη Αυλονίτου και το ακούσαμε και πέντε φορές για να το εμπεδώσουμε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής βγαίνει στο σκάι στους ατέριας τους νομίζω και μιλάει για τις περίφημες μεταρρυθμίσεις Όταν λένε μεταρρυθμίσεις ξέρουν ο ελληνικός λαός ότι στην έννοια μεταρρύθμιση που είναι μια ωραία ε, έννοια, πίσω δράμα <Τιχο> <σορίς> Στην έννοια μεταρρύθμιση που είναι μια ωραία ε, έννοια πίσω κρύβεται δράμα. <σορίς> <σορίς> δράμα. Που Δεν έχει κάνει καμία ανηκυβέρνηση. Για καβάλα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Μια χαρά τα λέει ο πίσω από την έννοια μεταρρυθμίσεις κρύβονται δράματα, όχι μόνο δράμα, η αυλωνή το δικό της το χαβά με το πολύ ιδιαίτερο έτσι στυλ και ιδίω στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα ο ένας μέλος της κυβέρνησης, η άλλη βουλευτήνα που με την ψήφωτη στηρίζει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όλα από το ίδιο κόμμα για αφλέγοντα και καθοριστικά για τις ζωέ όλων μας θέματα βέβαια για τις μεταρυθμίσεις Έχει μιλήσει και ο ηγέτης. Το φύλλος που συνέδευε το μνημόνιο μεταρυθμίσεις που ποτέ δεν γίνανε» είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους εταίρους. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Πολλές από τις μεταρρυθμίσει που, που εισηγήθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Θέλουμε να τις ε, υλοποιήσουμε. Δράμα. Θέλουμε να τις ε, υλοποιήσουμε. Δράμα, που λέει και ο Κουρούμπλης. Θέλουν να υλοποιήσουν το δράμα. Πολύ ωραία και πολύ απλά. Εδώ Αλέξη Τσίπρας ως Πρωθυπουργός με την μανία του να υλοποιήσει τις καλές μεταρρυθμίσεις γιατί υπάρχει ένας διαχωρισμός. Τώρα με συριζέρωση έχουμε να κάνουμε. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές Μεταρρυθμίσει. Άλλωστε και ο Βαρουφάκη, όταν είχε αναλάβει στην αρχή το πρώτο τρομερό εξάμεινο, είχε πει ότι από εκείνο το μνημόνιο, το απεχθές που το κατηγγείλαν στι πλατείε, στους δρόμου, το 70% είχε θετικά μέσα και πρέπει να τα, έπρεπε, να τα υλοποιήσουμε. Τελικά ίσχυσε το 100%, όχι το 70% που έλεγε ο Βαρουφάκη, και στην πορεία ήρθε και ο Τσίπρα να πει για τι καλέ και κακέ μεταρρυθμίσει. Να ακούσουμε ακριβώ τι εννοεί ο Τσίπρας όταν λέει μεταρρυθμίσει. Χρειάζονται πολλήπλευρε και ριζικέ μεταρρυθμίσει. Για παράδειγμα, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσαίο ανταγωνισμό, <σομίου> πολύπλευρε και ριζικέ μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασία στην εργασία, <σομίου> Χρειάζονται πολλοί πλευρές και ριζικές μεταρρυθμίσεις Έλα ζωή σε λόγο μας Ο Βέγκος νομίζω τα λέει και τα κλείνει όλα πάρα πολύ ωραία εδώ ελληνοφρένεια Με πολλέ μεταρρυθμίσεις, καλές, κακές, αυτές που λέει ο Τσίπρας Αυτές που καμαρώνει η αυλονή του Αυτές που περιγράφει ως δράμα ο Κουρουμπλής Αυτές που πρέπει να γίνουν όπως έλεγε ο Βαρουφάκης το 70% Αυτές που δεν γίνονται, αυτές που θέλει να κάνει τα πάντα και όλες ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ο Άδωνης οι συγκεκριμένοι παρέα, αυτές που λέω ο Σόιμπλε 2 200, 800. Διαλέξτε και πάρετε, έχουμε πολλές μεταρρυθμίσει. σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά λειτουργούν τα μηχανήματα, οπότε κάντε τα δέοντα SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στο βαπάκι realfm.gr Η Κατέρίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με ολίγη από μεταρρυθμίσει πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς με τα ρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά παιδί. Nie, nie, nie, nie. są w domu, wszyscy są w serce Cicho serce έχει κάνει τις περισσότερες μεταρυθμίσεις, έτσι, sinister, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία έννοια, πίσω κρύβεται Δράμα. Δράμα. Δε πυρθώ, μιας αντρασκούς, επειδή ζυξούν Δράμα Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί Πάρα πολύ καλό παιδί, να ο Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Όχι θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και να ξέρουμε αν αύριο γίνει μεθαύριο κάποτε πρωθυπουργός ότι είναι καλό παιδί, νοικοκύρης, εργατικός και κύριος. Πάνω απ' όλα κύριος γιατί λείπουν οι κύριοι σήμερα. Τα λέει ο Άδωνης βέβαια ότι η πρόεδρος του προέδρου δεν έχει σημασία. Ήμαρτον λέμε τον Μπρέγκοβιτς εδώ. Με ίδιο κομμάτι ήμαρτων. Τι ανοεί, δεν έχω καταλάβει. Βάλαμε Μπρέγκοβιτ. Τι εννοεί όταν λε με ίδιο κομμάτι. Ε, βάλαμε Μπρέγκοβιτ, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 και επειδή είναι και φάτο πάντων. Μπρέγκοβιτ έχει και αυτά τα πνευστά εκεί που πάνε και έρχονται και τα τούμπανα και τα τουμπερλέκια και τα τσιφτετέλια. Ταιριάζουν στο ταπεραμέντο μα, αν και είναι λίγο πεσμένο σαν λαού το ταπεραμέντο, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. πιστεύει ότι είμαστε πάνω όπω ήμασταν κάποτε επί Πασόκ, Και τα τρώμε στι γυναίκε, όπω το είπε, και στα αποτάκετα και ξενύχτια. Ο Βασίλη Λεβέντης έχει κάτι μονομανίε. Λογικό, λογικό να έχει μονομανίε. Βγήκε προχθέ να μιλήσει τι άλλο κατά των δημοσίων υπαλλήλων και έφερε ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι ένα 20-30% των υπαλλήλων του δημοσίου είναι νεκρό φορτίο, δεν προσφέρουν τίποτα. Και δεν θέλω να χάσω. Γιατί το λέτε με βεβαιότητα, Γιατί βεβαιότητα, Γιατί έχω εικόνα. έχω εικόνα. Πάω στον Μπραχάμι που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών, βλέπω. Αυτό το είπε προχτέ. Βγαίνει σήμερα το πρωί και έφερε πάλι παράδειγμα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν που δεν ψηφίζω τίποτε από τα μνημονικά. Γιατί τώρα. δεν ψηφίζω, Γιατί είναι άλλη φιλοσοφία. Είμαι τη φιλοσοφία, νυχοκυρεύω. Δεν έχει νυχοκυρευτεί τώρα. Όχι, με κάνει να κάνω μεταρρύθμιση. Δεν συμφωνώ ότι έχει νυχοκυρευτεί. Νικο... Ελάτε μαζί μου να πάμε στον Μπραχάμι, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να δούμε αν έχει νυχοκυρευτεί. Πήρε προημερών και είδα ένα μπουλούκι ανθρώπων. Και εγώ νόμιζα ότι είναι πελατεία για να εξυπηρετηθεί. Ήταν η πάλι. Έμα και αυτό τον Μπραχάμι, κλείστε Όταν περνάει ο Λεβέντη απ' έξω, έρχεται κάθε μέρα, σα βλέπει, παρακολουθεί, καταγράφει και βγαίνει στα κανάλια μετά και τα λέει. Ω πολιτικό που αγωνίζεται, αγωνιά για την πατρίδα, έχει βάλει στόχο τον Μπραχάμι, το Υπουργείο Συγκοινωνιών του Μπραχαμίου. Κάντε τα δέοντα εκεί, γιατί δεν σα βλέπω καλά, επειδή είναι ένα πολύ ωραίο λαγό, δεν θέλει και πολύ ο αρμόδιο υπουργό να κλείσει συγκεκριμένα τον Μπραχάμι ω ένδειξη καλή. Θέλεις χάλκι να τα λένε τα υπαγοπνευστά, έχεις δίκιο. κόλισα. Ο Μιχάλης ευχαριστώ για τη διόρθωση. Λαό, μέρος Αλφα. Ναι. Ναι, ποιο είσαι, ρε γιατί κάποιος κάνει λαό τηλέφωνο. Και παίζει τηλέφωνο. Εσύ δεν παίζει τηλέφωνο, βρε καλά. Γιώζω, εγώ πήρα. Με καλή τηλέφωνο, είναι για αυτό τηλέφωνο. Α το διάλε,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 Ποιο τις παίρνει μπορεί να μου μιλήσει μένα μια απορία, Πού πάνε αυτά τα λεφτά. Σε αυτού έχουν ανάγκη. Σε ποιο, σε αυτού που έχουν ανάγκη. Σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να. Λοιπόν, να σου πω εγώ που πάνε τα λεφτά. Σε κάτι αχαρή που δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και δεν έχουν πληρώσει μια δραχμή ασφάλεια, ξέρω συγκεκριμένα άτομα. Και σε γύφτους Αν δείτε τι γίνεται στι λαϊκές και στα παζάρια με του γύφτου έχουν πάρει όλοι από μια κάρτα σήτηση. Περιμένε, περίμετω, ε... όταν λε σε γύφτου τι εννοεί. Σηγίτε τι είναι. Αυτοί που έχουν. Κάτι ανθρωπάκια, σκουρόχρωμα που βρωμάνε, αλλά έχουν και αυτοί πόδια, χέρια, Άρα. έχουν και αυτοί παιδιά. Δηλαδή, σε αυτού πάνε. Θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι αναπνέουν κιόλα. Μήπω μα παίρνουν και τον αέρα, το ξυγόνο. Εάν δεν μου στο μα... διάλογο που δε... θα πάρω και τι κάρτε σύντηση. Εάν δεν μου στο διάλογο πια. Δε... Και πολλοί του δε... ανεχτήκαμε. Φάλαγγα. Δεν δε με αφήνει να τελειώσει και δεν. Το κατάλαβα να... από την πρώτη πρόταση. Δεν χρειάζεται να τελειώσει. Δεν θα μου ρίξει τη ρετσινιά του ρατσισμού. Εντάξει, δεν καμία περίπτωση. κάνω. Τι θε να σου κάνω. Αντι ρατσίστα είσαι μόνο του σύρου πρόσφυγε. Παντού είμαι αντιρατσίστρια. Κοίταξε τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί εντάξει, πήγαινε λιγάκι στον Ασπρόπεργο, πήγαινε δεξιά-αριστερά να δεις τι γίνεται με όλου αυτού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, άκου να σου πω. Οι άνθρωποι, ναι, ωραία, Ρωμά, ωραία, ωραία κτλ. Εκτό από 10-20 όμω οικογένειε, δεν κάνανε τίποτα για να ενταχθούν στην κάθε κοινωνία που πήγανε. Οπουδήποτε. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτή λίγο η άποψη μου θυμίζει είναι τύπου η Που βγαίνει ο Ιαβέρι σε κάτι δημοφιλή τροχέα, Που έχει δώρα, βγάζει πάντα λάδι την πολιτεία και φταίει ο Έλληνα, ο κακό οδηγό. Πάντα. Έλα, Η πολιτεία πάντα yeah. λάδι. Το παράνομο πάρκινγκ στη μέση του δρόμου με 120 χιλιόμετρα επιτρεπόμενο είναι μια χαρά. Σε την Ευρώπη δεν έχουν πάρκινγκ, δεν ξέρανε, ξέρω εμεί. Φταίει ο οδηγό, έτσι και εσύ. Φταίει ο γύφτο, α πούμε. Η oh, πολιτεία πάντα, πάντα λάδι. λάδι. Αυτά είναι λογική σε σιαβέρι. Λίγο, λίγο ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε λίγο στο τα φάγαμε όλοι μαζί, ε. σε προειδοποιώ από τώρα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτοί οι Ρώμα θε να του πει Ρώμα, επειδή έχουν λοιπόν πάρα πολλά παιδιά. Το ότι του είπε γύφτου είναι το θέμα, μου πιστεύει. Ή ότι επειδή είναι γύφτη, εσύ θεωρείς ότι είσαι κάτι ανώτερο από αυτού. <Ρε>, όχι, ρε, μα αφήνει να τελειώσει. Να τελειώσει. Λέγε, Μωρή. Λοιπόν, και σου λέω ότι παίρνουν λοιπόν πολλά ε, λεφτά στην κάρτα σήτησης, γιατί είναι 200 ευρώ το ζευγάρι και 70 ευρώ το κάθε προστατευόμενο μέλο. Πάνε λοιπόν στο Λίμι και παίρνουν όλε τι προσφορέ που έχει το Και πάνε λοιπόν στα παζάρια και δεξιά και αριστερά και τι λαϊκέτε και αυτά και τα πουλάνε. Επομένω, πού πάνε τα λεφτά, στου Γερμανού! Αυτά θέλω να σου πάω τόση ώρα. Αλλά δεν αφήνει έναν άνθρωπο να μιλήσει. Έλέ! Μα στου Γερμανού θα πάνε τα λεφτά έτσι κι αλλιώ. Τι εννοεί. Στου Γερμανού γρωστά, οι Γερμανοί σου παίρνουν τα δάνια, δηλαδή, αν πάει στο ελληνικό super μάρκετ, δεν θα πάει στου Γερμανού τελικά το χρήμα. Το σκλαβί, α πούμε, που είναι ελληνικό super μάρκετ, δεν του πάρουν η φορολογία τα δύο τρίτα από το τζύλο και από το κέρδο, βέβαια. Για να πάνε τελικά στου Γερμανού, άσεμε τώρα. Να πάει κατευθείαν στου Γερμανού να πάει μέσω του Σκλαβενίτη, είναι το θέμα σου. Λοιπόν, θέλει να σου το πω διαφορετικά. Εγώ ρατσίστρια είμαι Ρατσίστρια είμαι με δύο λαού. Τελειώνει εκεί, δεν έχει να κάνει. Όταν είσαι ναι, ρατσίστρια είσαι. Με του Γερμανού και με του Εβραίου. Ακριβώ. Συνοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Απλά να ξέρει, η πρόταση τελειώνει λίγο πριν. Ρατσίστρια είμαι. Τελεία. Ναι, ρατσίστρια είμαι. Η έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις, έτσι, επιτυχώς, που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Όταν λένε μεταρρυθμίσεις, ξέρει ο ελληνικός λαός ότι στην έννοια μεταρρύθμιση, που είναι μια ωραία ε, έννοια, πίσω κρύβεται δράμα. Και η Αυλονίτου και ο κορουμπλή για το ίδιο ακριβώς θέμα. Ένας άλλος βουλευτή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Τριανταφυλίδης, δημοσιογράφος και αυτός από την παλ Και πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη ε, βγήκε να καθησυχάσει τους συνταξιούχου ότι δεν θα κοπεί τώρα, τώρα κάτι άμεσα, αλλά έχουμε χρόνια, το 19 ή το 21 θα κοπούν αυτά που πρέπει να κοπούν. Γιατί κάποιες εκπομπές, και δεν αναφέρομαι στη δική σας προφανώ κυρία Μποσδούκου και κάποια κανάλια, λέγαν αύριο Έλληνα συνταξιούχε, χάνεις 100, 200, 300, αύριο! Και εδώ γράμμε για μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1 1 του 2019 θα εφαρμοστεί συμψηφιστικά με το ΑΕΠ και την ανάπτυξη από το 2021 και σε βάθος πενταετίας. Οπότε έχουμε καιρό, συνταξιούχε δεν σου κόβεται αύριο, σου κόβεται μεθαύριο. Αν υπάρχει μέχρι το 19 και από το 19 και μετά και το 21 και σε βάθο πενταετία. Και όλα αυτά συνέχισε μετά, αλλά το κόψαμε ήταν μεγάλο ότι με την ανάπτυξη δεν θα ισχύσουν τελικά. Οπότε έχουμε πολλά εχέγγυα για να μην αλλάξει τίποτα προ το χειρότερο, σύμφωνα πάντα με το μυαλό του Σιριζέου. Στο μυαλό του Πάγκαλου τώρα, το όχι ακριβώ στο μυαλό, γιατί βγαίνει σε ένα μικρόφωνο και τα λέει. Πάντα με καλά λόγια για του υπουργού τη κυβέρνηση. Από την Ελλάδα του Μνημονίου. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με την παροκοσμιοποίηση, με την ανταγωνισμό, με την μετανάστευση <συμίλυνα> Λοιπόν αυτά, γιατί τότε, δεν τα συζητάμε, δηλαδή. γιατί δεν τα συζητάμε και συζητάμε τώρα το μαλάκα, το τζερ, το, το, το τζακαλώτο εάν <συμίλυνα> του αρέσει η Ιόχαρσον, <συμίλυνα> ή Σωνία δεν του αρέσει Γιατί πρέπει ο πολιτικό διάλογο να γίνεται με επιχειρήματα, δεν μπορεί να είναι μόνο με χαρακτηρισμού. Και όσε φορέ διάφοροι, επειδή ο πάγκαλο προκαλεί του χαρακτηρισμού, έχουν καταφερθεί με χαρακτηρισμού κατά του παγκάλου, βγαίνει ο ίδιο και το χρησιμοποιεί ω αντίμετρο. Ότι να, επειδή είμαι χοντρό, επειδή το ένα ή το άλλο μου επιτίθεται μόνο με αυτά και δεν υπάρχει πολιτικό επίπεδο, υπόβαθρο και πολιτική χαρακτηρισμοί κρίση των απόψεων. Εδώ, μόλι ακούσαμε ένα τέτοιο παράδειγμα κριτική των απόψεων του Τσακαλώτου από το Θόδωρο. Παγκαλό, το κάναμε στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια είπε ένα ναι και ένα όχι ολοβέρατος στη Βουλή και η συνειρμοί έγιναν αυτόματα. Λέμε ναι στην εξοδραστική επιτροπή στην προανακριτική για το Μαρουφάκι. Λέμε ναι στην προανακριτική επιτροπή για την Τράπεζα Αττικής. Λέμε ναι και για ό,τι άλλο προκύψει. Στα ξένιχτια. Λέμε ναι <κρήκας> Λέμενε, στα λέμε <σταξιώ> λέμε Στα λέμε στους ναι. λέμε. Όχι, Όχι. Όχι, όχι, Είναι ωραίο και οπτικά γιατί παίρνει και ύφο στον ταλήζε απόλυτα με του λουλικιανό λαό μέρο Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Καλά είσαι. Σου καρίσκες και το κινητό μου που το σήκω στον παιδί μου με την πρώτη και έκρισε από μόνο του. Λοιπόν, πήρα να κάνω ένα παράπονο. Πρέπει να έρθεις και η Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να ζητώμε και εμεί, δηλαδή μόνο εθνές. Έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη, πολλές φορές. Όχι. Ναι. Δεν βγήκε Έξω, δεν δεν θα κολλάσουμε. Βγήκα έξω, όχι τσολιά. <στονίκη> δεν ξέρω αν υπάρχει αποδοχή του κόσμου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό δεν έρχομαι. Κακό σα, <στονίκη> περιμένω εγώ εδώ, δίπλα στο Υπουργείο. Μωράκι μου. Θα Τον... κάνουμε μαζί. Είναι οτοπούλο, είσαι θα έρθω. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είσαι. Ε, ε, ε, είναι, με κατάλαβε. Αλλά δεν θέλω να μπλέξω στα κομματικά του τσιπράσιμα. Να εκφράσω μια αναπορία. Έκφρασε. Ε, αν τα δωμάτια στο ξενοδοχείο στι Βρυξέλλες είναι φθηνότερα ή ακριβότερα του χείλ των Αθηνών, να ξέρουμε. Δηλαδή, τελικά είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι. Αφού τίποτε άλλο δεν πρόκειται να βγει από όλο αυτό, τουλάχιστον να ξέρουμε. Πληρώσαμε και πά, πάνω ή μα βγήκε τζαμπατζέφ. δεν λε που έχουν αφιερώσει τη ζωή του στη διαπραγμάτευση και σε, σε, σε σένα προσωπικά, στο καθένα μα δηλαδή, <laughs> και έχουν αφήσει ζωέ στο πλάι. <laughs> η Γιώχανσον <laughs> θα ήταν μόνο η αρχή για τον τζακαλώτο. Θα Ναι, ναι, 100 όλα Ο Άδωνη είμαι, πώ να μου πείτε να κοροϊδεύει. Άδωνη, δεν συγχωρητεύομαι, διαφήμιση σου κάνουμε. Δεν. Έχουμε αφιερώσει τι ο... εκπομπέ μα σε σένα αποκλειστικά. Ο άνθρωπο είναι, είναι... είναι ο κύριο. Ποιο άνθρωπο, εσύ δεν είπε εσύ. Ο Γιώργο. Α, ο Γιώργο. Ο Γιώργο είναι ο κύριο. Είναι μεγάλο το κειμενάκι που έχει να πει ή θα τελειώσουμε όπου να είναι. Φίλε, συγνώμη ο γυμναστήριακό, δεν μα έχει ζαλίσει τα τσουρέκια ότι ο Αντώμης ο Σαμαράς ήταν καλό πρωθυπουργό, ότι έβαλε τη χώρα σε ένα σωστό δρόμο και τέτοια. Η Ελήθεια είναι ότι ήταν καλό πρωθυπουργό, αλλά, αλλά όπω αποδεικνύεται, καλύτερο από τον Καραμαλή που πλέον είναι και καθαρό δεν ήταν. Συγχαρητήρια από την Πάτρα σε παίρνω. Σε παρακολουθούμε να είσαι καλά γερός πάντα και να μα χαρίζει αυτέ τι ευχάριστε στιγμές Με όλη μου την αγάπη από Πάτρα. Ξέρετε, ρε, πώ το τι κάνει εγώ, Γητρόπουλο. Ναι, yeah, Γητρό, yeah, yeah, τι κάνει. Περνά από το γήπεδο τη Ιωνία απ' έξω του Ικάουρου που λέμε το παλιό. Περνάς, ε, δεν περνάς. <Τερνά>, ε, οξυφνά, περνά, δεν <οντάξει> περνά. Ε, όχι, να, περνά, εντάξει. Είδε τη ώρα που το κάναν που του βάλανε κερκιδούλε, του βάλανε και πώ τα λένε, και δεδράκια και λουλουδάκια, εκεί είναι πανέμορφο. Γιατί προχθέ κάτι έλεγε και δεν μπορώ να, να σκεφτώ ότι εσεί παίρνετε θέση ότι στη Φιλανδέρφια κλείνουν τα μαγαζιά γιατί δεν έχει γίνει το γήπεδο. Και στη Νέα Ιωνία που γίνει το γήπεδο, κάτι κλείνουν τα μαγαζιά. Αν μπει στο Ιωνία Σέντερ, νόμιζε ότι θα βγουν ζόμπι Σε α δύο χιλιάδε χρόνια παραπέγει. Τι παραπέγέ, έχει τα έρευση. Παρόσε τα μαγαζιά μέσα. Καλά παρόλα αυτά, στην Φιλαδέλφια, κάπου ε, στη δεκαετία, παίζει ένα ρόλο τώρα, ότι άμα γίνονται ένα γύπεδο, θα βοηθήσει την περιοχή, ε, δεν το συζητάμε. Ε, ε, όχι όχι γύπεδο μόλι, που τα συγκεντρώνει όλα μέσα και δεν έχει λόγω να βγει. Γύπωδο γύπεδο, παίζει πω, εταιρεία. Απλά, αυτό είπαμε και πώ το λένε και στον γιοριού. Τώρα γιατί παίρνει και κοινό θέσει. Και λέω ένα γύπ εδώ. Δεν και λέω ο κύριο Κολμανιότητε αντίδωνία, που είναι γύπη εδώ, να το φτιάξουν εκεί. Το δίπδο που είχαν ογιοπίζεις και τα μονάδες θα ολυμπιακός γιατί είχε ποτέ πρόβλημα. και έπαιζε με ομάδα σαν, και σαν Τι πρόβλημα είχε; δηλαδή ο δηλαδή Δεν ο Δεν Μία χαρά περνάμε. Είναι να γίνουν οι ένα σαν αυτό που στο να Για να κάνει γήπεδα, το όλοι Αποστολή, Σήμερα δεν με <laughs> πάλι; Πιο μένεις. Μένε να σε φιλήσω. Πιο μένεις, ε. Όχι, ρε. Χαρούμενος άνθρωπος σήμερα, δεν σου έχει τίχη ποτά, ε. Χαρούμενος, μωρίς, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Πιο μένεις. Ναι, καλησπέρα σα. Τι κάνετε, κύριε Αποστόλη μου. Καλά, εσείς κυρία μου, τι κάνει. Τι καλό παιδί είσαι, ρε. Ο Άδωνη λέει: Καλό παιδί. Ε, εσύ είσαι καλό παιδί. Τι έγινε, τραγούδια έχουμε σήμερα, την ακούμε, εσένα. Ζημιά, τι, τι να είχα... κάνουμε, είχα... δεν είχαμε θέμα. Τι άλλο, Αυτά... τι έχουμε κανένα νέο. θα πάει η διαπραγμάτευση, Αποστόλη μου. Καλά, καλά, όπου να είναι, κλείνει. Τι κλείνει, ρε. Κλείνει και Με... το τελευταίο σπίτι, σιγά, σιγά, σιγά κλείνει. Ποιο είναι ταρνητικό το, το Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριακός. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Θαύμα. Θαύμα. Όχι τα, αυτά που λέει ο Άδωνς για τον Γυριάκο. αυτά είναι αληθινά, τα δέχεται ο καθένας. Θαύμα είναι που αθώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο βατοπέδι. Είχαμε νομίσει και εμείς ότι ήταν ένα σκάνδαλο. Για άλλη μια φορά ο λαός... Πεπλανημένο, κατάλαβε λάθο και το αισθητήριό του και το ένστικτό του. Άλλωστε δεν απεδείχθηκε τίποτα. Πάντα σε αυτά χρειάζονται αποδείξει. Έκλεισε με κάποιο τρόπο εκεί η Βουλή. Ο Καραμαλής που βγήκε χθε, ενώ δεν έχει πει τίποτα για όλα τα υπόλοιπα και βρήκε να πει για το βατοπέδι. Ξέχασε να πει ότι την έκλεισε τη Βουλή λίγο γρήγορα για να παραγραφούν αυτά που πρέπει να παραγραφούν. Ελεπτομέρειε όλα αυτά και τίποτα πρωτότυπο. Πάντα έτσι γίνεται. Να μείνουμε λίγο στο θαύμα τη αθώωση για εμά όλοι στι καρδιέ μα, αλλά. Έτυχε να ανθοθούν και από τη δικαιοσύνη, έστω και με καθυστέρηση. Να σταθούμε λίγο στον τότε Καραμαλή. Εκτό από ένα βίντεο που παίζει από κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, που κάνει μια σκληρή αυτοκριτική, ο Κώστας Καραμαλή, το ίδιο έκανε και σε δύο-τρει συνεντεύξει που είχε δώσει τότε και είχε παραδεχθεί ότι όντω υπήρχε κάτι βρώμικο, ο κακό στην όλη υπόθεση. Τι κατά τη γνώμη μου υπήρχε εδώ. Ναι, υπήρχαν επιδιώξει ισχυρόβουλε, σκανδαλώδει. Ναι, μπορεί να υπήρξε. Και συνεργασία κάποιων ποιημάτων τη δημόσια δίκη, αυτό θα το αποκλείψει βέβαια η δικαστική έρευνα. Εκείνο που είναι βέβαιο, και εκεί είναι το, το πολιτικό ζήτημα, έπρεπε κατά την άποψή μου, την πεποίθησή μου για σήμερα, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο παρατηρητικοί και πιο επιμελεί στην εποπτεία των όποιων δημόσιων υπηρεσιών βρίσκονται σε επαφή με τέτοιου είδου αντικείμενα. Αυτό είναι το σοβαρό πολιτικό ζήτημα που για, για μένα προέκυψε, και αυτό είναι κάτι το οποίο. Είναι βέβαια μια τραυματική εμπειρία. Πλήγωσε του πολίτε, αναμφισβήτητα. Οφείλω να σα πω, πλήγωσε και μένα. Μπράβο! Μπράβο. Όπω ακούσατε, οι στερόβουλε και σκανδαλώδεις διαδικασίε το παραδεχόταν τότε ε, σε συνέντευξη τηλεοπτική. Είναι αποσυνέντευξη, είναι αυτό το απόσπασμα. Το θετικό τη όλη υπόθεση του Βατοπεδίου είναι ότι μείνανε στην ελληνική ιστορία και στην ιστορία τη άτυρα και των εκπομπών δύο κορυφαίε ατάκειε. Κύριε Παπανδρέου, ανήκουμε σε άλλους κόσμους Γεννηθήκατε πολιτικά ισχυρός Είμαι ο γιος ενός ταχυδρόμου Μπράβο Ότι είναι νόμιμον, είναι και ηθικών Μπράβο Ρουσόπουλος, Βουλγαράκης και αυτή η Αθώη Σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η δικαιοσύνη χθες Και θα κλείσουμε την τριπλέτα των Αθώων Ε, δεν είναι ακριβώ τριπλέτα, είναι παραπάνω. Ναι. Είναι ο ηγούμενο. Κάποια στιγμή δεν ήταν ηγούμενο, αλλά ήταν τυπικό ή ήταν. Τύπο δεν ήταν. Λεπτομέρειε όλα αυτά. Ο Εφρέμ, ο οποίο πάλι σε συνέντευξη. Γιατί δώσαν και συνέντευξη όλοι αυτοί μετά. Ε, μιλούσε, εξηγούσε πώ μπορεί και πρέπει ένα ηγούμενο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα, τα συμφέροντα του μοναστηριού. Αλλά όχι για το δικό του καλό. Ξέρετε, υπάρχει ένα. Απλό κόσμο, ο οποίο λέει ότι σε μια στιγμή που έχει μεγάλη κρίση η δημοσιονομική χώρα, ότι δεν θέλει ο άλλο να βλέπει το κράτο, ουσιαστικά να χαρίζει σε ένα μοναστήρι, αν και είναι μεγάλη αξία. το κράτο. Μα δεν χαρίζει το κράτο. Το κράτο είχε τη λίμνη, το οποίο την οποία διεκδικεί. Και το του σε 35.000 τρέμματα παρετουμένου του δημοσίου πάση αξιώσει για τη λίμνη. Εάν λοιπόν πάρετε το κράτο τη λίμνη, θέλουμε τα 35.000 στρέμματα πίσω. Έτσι είναι η συμφωνία μα. Εγίνεται αυτό το πράγμα. Χάνει ποτέ το μοναστήρι την περιουσία του. Εγώ δεν είμαι καθηγόντο, δεν είναι πρέπει εγώ να επιδιώξω να πάρω αυτή την περιουσία για μένα και το μοναστήρι μου. Όχι για μένα. Για τη φουγαριάρα τη μάνα μου. Μα εγώ νομίζω ότι αν δεν επιδιώξω να πάρω την περιουσία αυτή, είμαι υπόλογο σαν να την κερδωθεί και των ανθρώπων. Πούρπα, κούρπα, κούρπα. Πε. Όσα μα έδωσαν οι αγνώμε αυτά τα πήραμε. Και αυτά παίρνουμε όχι για τη μα, αλλά για το μοναστήρι μα. Όχι για μένα. Για φουγαριά φουγαριάρα μου. Έτσι λοιπόν, αθώοι και εξαιτία αυτών των δηλώσεων παραμένουν αθώοι. Ήταν αθώοι από την αρχή και με τη βούλα τη δικαιοσύνη δεν έγινε τίποτα. Όλα αυτά που ξέρατε για το βατοπέδι, πατήστε ένα delete με την ίδια ευκολία που όλοι αυτοί πατάνε ένα delete σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από αυτά τα θαύματα. Βγήκε μια εγκύκλιο χτε για, για τι κατασχέσει. Θυμίζουμε ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν θα οι κατασχέσει. Μα το είχε πει ο Καμένο, μα το είχε πει ο Τσίπρα. Όμω βγήκε μια εγκύκλιο. Η οποία τα κάνει όλα πιο γρήγορα και πιο σκληρά. Μέσα σε αυτά, αν το διαβάσει κανεί, έχει το κουράγιο. Γράφει: Καταργούνται κατηγορίε τα λοιπά Εξαιρούνται πλέον από την κατάσχεση μόνο τα πράγματα που είναι απολύτω απαραίτητα για τι στοιχειώδει ανάγκε διαβίωση του οφειλέτη. Συγκεκριμένα από την κατάσχεση, εξαιρούνται ήδη προσωπική χρήση του οφειλέτη, όπω ρούχα, παπούτσια και σεντόνια. Θα σα αφήνουν ρούχα, παπούτσια, σεντόνια. Δεν ξέρω γιατί την αν προβλέπει κάτι η αριστερή. Και διακυβέρνηση. Επίση, μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να γίνει πληστηριασμό. Παλιά ήταν από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου. Τότε δεν μπορούσε να γίνει κανένα πληστηριασμό, διακοπέ. Τώρα το κάνανε από 1 Αυγούστου έω 31 Αυγούστου. Κερδίσαν και τι 15 μέρου Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πολλή δουλειά, καταλαβαίνετε. Αριστεροί είναι, πρέπει όλα αυτά να τα κάνουν πιο γρήγορα. Και επιταχύνονται οι χρόνιε 50% και απλοποιούνται διαδικασίε πληστηριασμού σε βάρο οφηλετών. Ενώ σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τι διαδικασίε, εδώ επιταχύνονται σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο και η διαδικασία τη κατάσχεση ολοκληρώνεται σε πέντε μέρε και όχι σε οχτώ που ίσχυε. Όπω βλέπετε, η ελληνική δικαιοσύνη με την αριστερά πάντα στο τιμόνι, ε, τα κάνει όλα πιο γρήγορα σε μια χώρα που δεν πρέπει με τίποτα να γίνει αρένα κατασχέσον. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εκπληρώνει τι ευρωπαϊκέ τη υποχρεώσει, σέβεται του κανόνε, απαιτεί όμω και από την άλλη πλευρά τον αντίστοιχο σεβασμό. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε μια αρένα κατασχέσεων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, τον πίστεψε ο κόσμος τότε και τώρα έρχονται να εξειδικεύσουν και να τα κάνουν όλα ακόμη πιο σκληρά και πιο γρήγορα για να προχωρήσουν οι πάρα πολλές κατασχέσεις που υπάρχουν. Δεν το έλεγε όμω μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ και σε κανέναν να κατάσχει σπίτι Έλληνα ή Ελληνίδα. Την Οδοντόκρεμα αφήνουμε, το Σεντόνι, τα παπούτσια, φαντάζομαι όχι και πολλά, και τα ρούχα επίση όχι πολλά. Κάπου εδώ με αυτά τα πολύ θετικά και αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλο. Έχουμε το τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγκαζίνο του Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα, να περάσετε καλά. Πόση ώρα για να βράσουν οι φακέ. Έ, μόλι σωθεί το νερό, oh. πάνε να πει έχουν καεί. Ε, ναι, αλλά πόση ώρα χρειάζονται για να βράσουν οι φακέ. Γιατί... Εξαρτάται, είναι φακελάκι ή χήμα. Οι χήμα αργούν. Το φακελάκι ή σε καμιά ώρα είναι έτοιμε. Ωρίτσα θέλουν. Κάνω ένα φαγητό τελευταία, φακόριζο λέγεται. Είναι φαγητό που το ανακάλυψε εξαιτία τη κρίση. Ναι. Βράζω, βράζω, βράζω φακέ. Ξέρει, είναι από αυτέ που δίνουν βοήθεια. Αποσταλένε κοινωνικά πάγια του πολλοί και τέτοια. Εγώ δεν έχω, αλλά δεν δικαιούμαι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν, αλλά δικαιούται τέλο πάντων είναι λίγο μπερδεμένο. Ε, μου δίνουν οι άνθροι φακέ Yes. Βράζω, βράζω, βράζω και δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε συνήθως τρώω λαπάριζι με σκάγια φακές. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, καπιταλισμός forever κορίτσια.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 Ενώ το πιο σωστό αντίμετρο θα ήταν παιδιά μη στεναχωριάστε γιατί μπορεί να μην πάρει φάρμακα, να είμαι υγιής. Ότι από εδώ και πέρα, από αυτούς που θα περικόψουμε, η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη. Θα απαλλαγείτε όλα από αυτά. Πεθάνετε εσείς και μη στεναχωριάστε για τίποτα. Αμέσως τα αντίμετρα τα παίρνω πίσω τα λεφτά μου κάποτε. Αρκεί να πεθάνω. Έλα, αποστόλη μου, Γιάννη Αποβίωνα. Μπράβο, καλή φάση. Έχουμε να το πούμε πολύ καιρό. Δεν μου λε, αυτό ο μπαλαούρο είναι αυτό του πολυτεχνίου που τον είχαν κάνει του λίγου στο ξυλό. Αυτό που βγήκε η φράση που λέμε θα πέσει μπαλαούρο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που βουλούσε μετά το σπέρμα του, ε. τώρα πουλάει και την ψυχή του, πε του. Αλλά σε αυτό το έρμα το λαό, πε να κοιτάξει λίγο τι αποφάσει εκεί τη αντιστέρηση του Κουκουέ για να δει πού μα πάνε και ποια θα είναι η λύση. Ευχαριστώ πολύ.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 Α. Ο Δραγασάκης χθες σε βραδινές πομπής στην ΕΡ έδωσε μηδενική πιθανότητα να χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ευχάριστα νέα. Ναι. Αυτό τι να σημαίνει άραγε. Α, ότι είναι για νέα ανακεφαλαιοποίηση. Ε, δεν χρειάζεται να στηρίξουμε τις τράπεζες. Πώς θα πάρουμε λεφτά. Πώς θα φύγουν τα κάπιταλ που αγριεύουν ο άνα, αλλά πώς θα φύγουνε. Πώ αυτός ο Κούλης είναι πάρα πολύ καλό, παιδί, σύμφωνα με τον Άδωνη, και πριν από λίγα χρόνια ήταν πάλι σύμφωνα με τον Άδωνη, κακομαθημένο γόνος πλούσια οικογένεια. Λε ο άδωνις να έχει κάποιο συμφέρον, α πούμε, να αλλάζει γνώμη. Αποκλείται. Ο άδωνις δεν αλλάζει γνώμη Δηλαδή, πάντων από την αρχή τη πολιτική του καριέρα, α το πούμε έτσι. Ωραία, ωραία. Συμφωνήσαμε. Από, πάτρα, πατρινός. από πάτρε και πατρινό, σπάνιο φαινόμενο. Ο δήμαρχο προχθέ μαζί με κατοίκου τη περιοχή δεν τροφιτεύσαν το νέο πάρκο κάτω στο λιμάνι. Ένα... Παράνομο, παράνομο. Φυλακεί φυλακή ο δήμαρχο. Δεν βοηθάει τη Χρυσή Αυγή. Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άμα θέλουμε δημοκρατία θα τα έχουμε αυτά. Ε... Η Χρυσή Αυγή δεν πρέπει να πλησιάζει ούτε σε πάρκα ούτε σε πλατείε. Δεν κατάλαβα από πού κυκούν. Γιατί δεν καταλάβα μακριά είναι τα φυτά από του Χρυσαυγίτε. Δεν βρίσκει κοινά. Κοιτάξτε να δει, οι πλατείε είναι για, το, για τον κόσμο. Και το λαό που έχει ανάγκη να πάει οικονομικά να τη βγάλει. Δεν είναι για τα φαρσισταριά που χρηματοδοτούνται από ξέρετε από πού, εφοπλιστάτε κτλ. Αυτή έχουν να τη βγάλουν, φίλε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ο κόσμο τη Πάντρα επίση ζητάει ένα πρώην σκουπιδότοπο. Που μέχρι να γίνει κυβέρνηση ο Σιριζά έλεγε να το πάρτε, να το πάρτε. Τώρα που βγήκε η κυβέρνηση το φυλάει για να το δώσει σε κανένα βιομηχανό ή σε καμιά επιχειρησούλα, ξέρει τύπου καλοβρίτα να πάρει να φτιάξει κυτέρα και, και μια επιχείρηση. Εμείς δεν θα τους αφήσουμε βέβαια. Έτσι και ο Κουσκουπιδότος αυτός θα πρέπει να γίνει και αυτός πάρκο για να ανασάνει η πόλη φίλε. Και πιστεύω θα το πετύχουμε με το Δήμαρχο. Εμείς με τα ρυθμίσεις εννοούμε οτιδήποτε διαλύει και κατεδαφίζει κοινωνικές κατακτήσεις. <Συσχε> Που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Είναι πολλά, Πεϊ. Είναι πολλά, Πεϊ. Φίχο, φίχο, έρξε να διαβεί. Φίχο, έρξε να διαβεί. Του και τι Έλληνε. Του και τι του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις έτσι, που δεν έχει κάνει καμία άλλη Στην έννοια μεταρρύθμιση που είναι μια ωραία έννοια πίσω κρύβεται δράμα Δράμα Byle tylko, nie zabrakło Ciebie, ty Drama